Είστε πολύ καλοί Δεν είναι ο Κολακή αυτό που λέω σήμερα Ότι είστε πολύ καλοί άνθρωποι Το καταλαβαίνω από τα μηνύματα που στέλνετε Από τόσα μου γράφετε Το συμπέρασμα μου είναι αυτό Λέω τι καλοί άνθρωποι υπάρχουν στον κόσμο Μασανισμένοι, ταλαιπωρημένοι Αμαρτωλοί Αλλά καλοί αμαρτωλοί Όπω λέει έναν τροπάριο εκεί πέρα ο καλός ληστής Εντάξει ο ληστής ο σταυρό ήταν ληστής Κακός άνθρωπος θα λέγαμε είχε αμαρτίες Αλλά αυτό δεν τον έκανε για το Χριστό μας ήταν ένας κακός ληστής Αλλά δηλαδή είναι ο καλός ληστής Και εσύ μπορεί να είσαι αυτός που είσαι αλλά είσαι καλός άνθρωπος Και εσύ είσαι αμαρτωλός Πας και ζητά το, το έλεος του Θεού, ζητάς το ήμαρτο Πέφτεις στα γόνατα και κλαις, εξομολογείσαι, ταπεινώνεσαι κλπ. Εγώ όμω, επειδή γίνομαι δέκτη των μηνυμάτων σας και των κειμένων που στέλνετε, αγαπητοί μου φίλοι, και στα τηλέφωνα που παίρνετε και αφήνετε τα μηνύματα στην εκπομπή μας στο 4118602 και 4118640, αλλά και στα email κυρίω που κανεί μπορεί να γράψει άνετα όσο θέλει και να γεμίσει σελίδε και να βάλει να επισυνάψει κείμενα και οτιδήποτε θέλει από τη ζωή του και να εκφραστεί πιο άνετα και πιο προσωπικά και καρδιακά βλέπω αυτό το πράγμα Το email είναι το atheata.peράσματα papakigiahoo.gr Το λέω λίγο στην αρχή, το λέω και στο τέλος για να μην ξεχνώ αυτούς που θέλουν ένα ερέθισμα και μια αφορμή και μια δυνατότητα να εκφραστούν και να πουν αυτά που δεν μπορούν να πουν ίσως σε ένα τηλέφωνο ή δεν μπορούν να πουν από κοντά δεν βρισκόμαστε εύκολα αθέατα λοιπόν τελεία περάσματα στα ξένα παπάκηγιαχού.gr Τα email λοιπόν που έρχονται στην εκπομπή είναι πάρα πολλά τα διαβάζω βέβαια εγώ και μ' άρεσαν πάρα πολύ και αυτά που γράψατε για το Άγιο Όρος να φορμεί εκείνη την εκπομπή που είχα κάνει κάποτε από αναμνήσεις και εμπειρίες στο Άγιο Όρο και μου γράψετε και δικές σας επιθυμίες, νοσταλγίες απορίες, προβληματισμούς κάποιοι μπορεί να σκανδαλίστηκαν με κάποια δικά τους προσωπικά ταξίδια στο Άγιο Όρο. και έχουμε ξαναπεί ότι ένα περιβόλιο έχει απ' όλα μέσα αυτό που λέει απ' όλα έχει ο Μπαχτσές δηλαδή μπορεί να βρεις μέσα υπέροχα λουλούδια, ευωδίες αλλά μπορεί να δεις και λίγη λάσπη, και βρωμιέ, και αγκάθια. Και να μην σα όλα. Εσύ να σε αντιμέλισσα... Να πάρεις τα ωραία. Και να μην παρεξηγήσει. Και να λες ο Κύριος που το επέτρεψε να δω και αυτό, ο Κύριος που επέτρεψε να περάσω και αυτή τη δοκιμασία, και να σκανδαλιστώ, ή να πληγωθώ, ή να στεναχωρηθώ, όλα για το καλό μου θα είναι. Και να μάθουμε να ρίχνουμε τα βέλη των παρατηρήσεων, θα λέγαμε, στον εαυτό μα και όχι άλλου. Και να λε. Εγώ φταίω Αν εγώ ήμουν ταπεινός Θα επέτρεπω ο Κύριος μόνο να ωφεληθώ Αν εγώ ήμουν προέρετος, Θα σκέπαζε ο Θεός τα μυαλά μου Τα μάτια μου να μην δω Και να μην καταλάβω αυτό που με στεναχώρεσε Για οτιδήποτε στη ζωή μου Για οτιδήποτε στη ζωή μου Περνάμε αυτά που μας αξίζουν Τις πιο πολλές φορές Γιατί αλλιώ το εγώ μας Δεν θα ταπεινωθεί Αλλιώ ο εγωισμός μας δεν θα συντριφτεί Αλλιώ δεν θα μπορέσουμε να πλησιάσουμε το Θεό. Γι' αυτό περνάμε διάφορε τέτοιε περιπέτειες ακόμα και από εκεί που δεν θα περιμέναμε να τι περάσουμε. Βέβαια. Και μέσα στο γάμο που μπορεί να έχει περιπέτειες εκεί που θα περίμενε ότι όλα, όλα θα είναι υπέροχα και θα γίνει ευτυχισμένο, βλέπει πόνο. Βλέπει προβλήματα. Βλέπει αποτυχίε. Βλέπει αστοχίε. Βλέπει. Βλέπει. Αλλιώ τα περίμενα και αλλιώ μου κήκανε. Ε, ναι. Να μην τα περιμένει έτσι όπω τα θέσει εσύ. Να τα περιμένει όπω θα τα φέρει ο Θεό για το συμφέρον σου. Εσύ ζήτα από το Θεό, παρακάλα το Θεό Εσύ κάνε αυτό που κάνουν οι Άγιοι Πάρε όπως κάνουν τα παιδάκια στη ζωγραφική Πριν ζωγραφήσουν καλά καλά Και πατήσουν το μολύβι Το περνάνε αχνά, απαλά Με το μολυβάκι, κάνουν το σχεδιάκι Και μετά αν είναι σωστό Πατάνε γερά το μολύβι Αν δεν είναι, σβήνουμε τη γόμα Και δεν αφήνει μουτζούρες Έτσι λοιπόν κι εσύ στη ζωή σου Να προσδοκάς, να ελπίζεις, να περιμένεις αλλά από εκεί και πέρα ότι επιτρέψει ο Θεός. Οι περισσότεροι που στείλατε αυτά τα email πάντως βλέπω ότι σχετικά με το θέμα που είχαμε κάνει την άλλη φορά και την οφειλή που έχω αν θυμάστε στην ευεργεσία που πήρα από το Άγιο Όρος ε, μου γράφετε πολύ ωραίες εμπειρίες και ωραία γεγονότα και τονίζετε πως και εσείς χαίρεστε όταν συζητάτε για το περιβόλι της Παναγίας μας και λέτε Πάτερνε ναι, μας άρεσε και να μας λέτε αυτές τις αναμνήσεις από το περιβόλι της Παναγίας. Βέβαια Υπάρχει βιβλίο, όχι δικό μου, βιβλίο ξεκάθαρο που λέγεται ακριβώ έτσι. Σας είχα πει, νοσταλγικές αναμνήσεις από το περιβόλι της Παναγίας. Του πατρός Χερουβίου του κτήτωρα της Ιεράς Μονής Παρακλήτου, στον Οροπό. Ένα υπέροχο βιβλίο, ξεκούραστο, πνευματικό. Θα σας κάνει να αγαπήσετε το Χριστό, πάνω απ' όλα. Γιατί το Άγιο Όρος είναι ο Χριστός, είναι η Παναγία μας, είναι η Άγιη. Δεν είναι το Άγιο όρος για το Άγιο Όρο, Δεν είναι το Άγιο Όρος αυτοσκοπός. Κανείς δεν ανεβαίνει σε ένα όρος για να μείνει στο όρος. Στο όρος ανεβαίνει για να δεις πιο καλά την Ανατολή. Για να δεις πιο καλά τον ήλιο. Το Όρος είναι το στήριγμά σου. Στην προσέγγιση αυτή του ήλιου. Πας να δεις τον ήλιο που είναι ο Χριστός. Από μόνο του δεν είναι τίποτα, από μόνο του είναι ένα βουνό, από μόνο του παλιά ήταν χώρος ιδολολατρικών θεοτήτων και ναών. Και εκεί που κάποτε ήταν ειδωλολάτρες και υπήρχαν ναοί που κάναν θυσίες στα είδωλα και σε ψεύτικους θεούς, εκεί πήγαν μετά οι Άγιοι της Εκκλησίας μας, ορθόδοξοι, μοναχοί, ασκητές... Και έκαναν συνοδίες και έκαναν μοναστήρια, και έκαναν αδελφότητε. Και υπάρχουν τώρα αυτά τα μοναστήρια. Και σα είχα πει και ένα άλλο, μια ωραία άλλη σειρά βιβλίων, πάλι τη Ιερά Μονή Παρακλήτου, που λέγεται σύγχρονοι Αγιορίτε, σύγχρονες Αγιορίτικε Μορφέ. Είναι 8-10 βιβλιαράκια μικρά, μικρά και φτηνά. Σίγουρα θα σα αρέσουν και θα τα διαβάσετε πάρα πολύ ξεκούραστα και θα σα αναπαύσουν την ψυχή. Και θα λύσουν και πολλά προβλήματά σα. Χωρί να το καταλάβετε. Και ένα άλλο πάρα πολύ ωραίο βιβλίο, σύγχρονο, πολύ πιο κοντινό στα χρόνια μα, είναι του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Μεσογεια και Λαβρεωτική του Πατρού Νικολάου Χατζ Άγιον Όρο: Το υψηλότερο σημείο τη γη. Από τι εκδόσει Καστανιώτη. Πάρα πολύ ωραίο βιβλίο και αυτό. Εγώ δεν έχω σκοπό να διαφημίζω βιβλία, ότι έχω κάποιο συμφέρον, ούτε κάποιο κέρδο. Ούτε από του συγγραφεί, ούτε από του ε, ε, εκδότε. Αν και από του συγγραφεί έχω κέρδο στην προσευχή του και την αγάπη του, αυτό ναι. Αλλά δεν το, θέλω να πω, δεν το λέω με κάποιο δικό μου συμφέρον. Το λέω επειδή εσεί ρωτάτε και θέλετε να, να μπείτε και να μοιηθείτε σε αυτόν τον κόσμο. Το πνευματικό τον Άγιο. Αυτό το βιβλίο λοιπόν του Σεβασμιωτάτου ε, Μεσογεια και Λαβρεωτική είναι πάρα πολύ ωραίο. Ο πατήρχε έχει γράψει για το Άγιο Όρο. Ε, βλέποντάς τα όλα τέλεια κάποιοι άλλοι σύγχρονοι άθεοι άνθρωποι μιλούνε ε, βλέποντάς τα όλα στο Άγιο Όρος αρνητικά ο πατήρ Νικόλαος είναι στη μεσότητα νομίζω ο Σεβασμιότατος βλέπει και το Άγιο όρο, βλέπει και τα σημεία τα οποία ε, πρέπει να μας προβληματίσουν όλους δηλαδή υπάρχει και μια αυτοκριτική στο χώρο αυτό ε, αλλά αυτό που κυριαρχεί πάλι είναι η αγάπη στο Αγίου Είναι η νοσταλγία του αγιώρου. Είναι ο πόθος, το μεράκι, η αγάπη Αυτή η μέθη και η ζάλη από την ανάμνηση του Αγίου Αυτό κυριαρχεί Υπάρχουν υπέροχα βιβλία Όπως υπάρχουν και υπέροχες μουσικές αγιορείτικες, ψαλμοδίες Υπάρχουν υπέροχα μουσικά κομμάτια οργανικά και ορχιστρικά Που είναι εμπνευσμένα από αγιορείτικες μελουδίες αλλά εμείς έχουμε κοντά μας και τον Βασίλη Νικολάου που μας βάζει τις δικές του μελωδίες και μας χαρίζει τα δικά του μουσικά διαλύματα. Βασίλη, σε ευχαριστούμε και πάλι. Που είχαμε μείνει ότι τότε που ήμουν στη Μονίκο του Λουμουσείου, το μεσημέρι που κοιμηθήκαμε πήγαμε πήγαμε στο και κλπ. Το βράδυ, Α, όταν φάγαμε, δεν σα είπα, όταν φάγαμε στην τράπεζα, καθόμουν δίπλα στον πατέρα μου. Το φαγητό στο Άγιο Όρος είναι μια ολόκληρη ιεροτελεστία, δηλαδή δεν είναι κάτι που τρως και ε, γίνεται απλώς για να φά βιολογικά, να τραφεί, να τελειώσει και να φύγει. Τρώ, καταρχήν είσαι συγκεντρωμένο στο φαγητό σου, δεν κοιτά περαδόθε, ένα και ο άλλο, το φαγητό σου, έτσι κάνουν όλοι Ακούς το ανάγνωσμα που διαβάζει ένας μοναχός είτε σε έναν άμβονα είτε πιο χαμηλά, είναι ο βίος ενός Αγίου, είναι ένα πατερικό κείμενο, ακούς, δεν μιλάμε όταν τρώμε εκεί, ακούμε, ακούμε. δεν λέμε πούμε, στην υγειά σας να ζήσετε, χαίρετε, τι νέα, τι ωραία που περνάμε, δεν μιλάμε, είναι μια συνέχεια θα λέγαμε της λειτουργικής ζωής. Έγκυσε από την εκκλησία με το διαφών και συνεχίζει την τράπεζα. Πάλι προσευχή εκεί πέρα. Ολόκληρε προσευχέ. Καμπανάκια χτυπάνε. Θυμιατά ανάβουν την Κυριακή, ειδικά και τι μεγάλε γιορτέ, τα πανηγύρια. Είναι φοβερή. Δηλαδή νιώθεις ότι είναι ιερή στιγμή το φαγητό. Ακούς λοιπόν το ανάγνωσμα και από μέσα του οι μοναχοί και όσοι το ξέρουν από του κοσμικού λένε και την ευχή. Κύριε Σου Χριστέ, λέει με. Κύριε Σου Χριστέ, λέει σών με. Συνέχεια. Τρο. Ακού και προσεύχεσαι. Τρία πράγματα μαζί. Τρία πράγματα που δείχνουν ότι το φαγητό είναι και αυτό προσευχή. Ότι για το ανάγνωσμα βοηθάει και αυτό τη βιολογική σου ζωή. Ότι δίνει στο κορμί σου τροφή, αλλά δίνει και στην ψυχή σου τροφή. Και ότι το φα που κατεβαίνει από το λάρι σου και μπαίνει στο κορμί σου, δεν σε συντηρεί μόνο βιολογικά, αλλά και πνευματικά. Και σε τονώνει. Είναι ωραίο να τρως μια σούπα τώρα έτσι και να ακούς κουτάλια, να ρουφάει ένα και και να ακού και το βίο ενό αγίου. α πούμε, δεν είναι ότι τρώω μόνο. Τρέφεται και η ψυχή μου, δυναμώνει και, και η καρδιά μου Το φρόνημά μου, το ήθος μου Ωραίο πράγμα Πατέρα μου, σε αυτό το πρώτο ταξίδιο καημένος έχοντας μάθει από, το, από τους ρυθμούς του κόσμου που τρώμε και αφήνουμε έτσι κάτι στο τέλο να το φάμε να το απολαύσουμε θυμάμαι είχε σούπα, ψαρόσουπα είχε τυρί και ένα αυγό και ένα, μια κούπα κρασί και ψωμί και σαλάτα γιατί θυμάμαι τώρα τι είχε λεπτομέρειε ε, γιατί ήμουν παιδί τότε και στο παιδί σφραγίζεται στην καρδιά του κάθε τι καλό που βλέπει και τον προβληματίζει και α περάσουν 20 χρόνια. Όπω πέρασαν τώρα, 20 χρόνια. Ο πατέρα μου λοιπόν είχε αφήσει το αυγό και το τυρί για το τέλο. Να το φάει με το κρασάκι του, σαν με ζεδάκι, α πούμε. Τα άφησε. Ξάφνικά όλοι είχαν τελειώσει, χτυπάει ένα καμπανάκι ο ηγούμενο, όλοι όρθιοι. Προσευχή, ε, απόλυση, διευχών, όλοι έξω. Ο πατέρα μου έμεινε με την μπουκιά στο στόμα. Μου λέει, Τι γίνεται εδώ πέρα. Ε, δεν έφαγα, μου λέει ακόμα, τι θα κάνω. Του λέει ένα μοναχό, του λέει, «Ε, Δεν πειράζει, καθίστε σεις. καθίστε και φάτε. Ολοκληρώστε το φαγητό σα. Λέω άλλη φορά να τρώμε πιο γρήγορα Εδώ δεν είναι Αθήνα Εδώ δεν είναι σπίτι να τρως με, τη, με το πάσο σου Θα τρως όπως όλοι Ε πως λέει τόσο γρήγορα Δεν είναι τόσο γρήγορα Απλώς εδώ δεν είναι η απόλαυση του φαγητού ε, Τρώνε πιο γρήγορα Έτσι θα μάθουμε να τρώμε λίγες μέρες Α μου λέει δεν μου τα λες καλά Λοιπόν φάει και έλα Πού πας τώρα ε, Τώρα πάω στα Αγιαλήψα να μας είπαν. Δεν ξέρω τι είναι λέω αυτό θα να εδώ Πήγαμε στο απόδειπνο, μέσα στην εκκλησία, ε, και μετά το απόδειπνο βγάλανε τα άγια λίψανα. Κάποια μακρόστινα τραπεζάκια που ανοίγανε με έναν δικό του τρόπο, έτσι τα έχουν συστήματα που ανοίγουν και κλείνουν. Βάλανε πάνω ένα ωραίο ε, κάλυμα, βελούδινο και βγάλανε τα άγια λίψανα. Πάρα πολλών αγίων. Προσκινήσαμε γύρω στα 25 άγια λίψανα και μου είπαν ότι έχουν και πάρα πολλά άλλα άγια λύψανα που δεν τα βγάζουν πάντα. Γιατί δεν όλα τα εκθέσουν στου προσκυνητέ. Άλλοι βγάλανε μετά τα κομποσκοινάκια του να τα σταυρώσουν το σταυρό που φοράγανε πάνω να τον ευλογήσουν πάνω στα Άγια Λήψανα. άλλοι βάλανε αντικείμενα που θέλανε να τα ευλογήσουν άλλοι ναι, δηλαδή αυτή η, αισθητη, η χάρη με τους σε αυτό το πάρε δώσε με τους Αγίους, η φιλία με τους Αγίους νιώθεις εκεί πέρα ότι άγγελοι και άνθρωποι ενώνονται το παρελ, ενώνονται το παρελθόν και το παρόν και το μέλλον είναι όλα ένα ο Άγιο που έζησε τότε, πριν πόσου αιώνε, τώρα τον βλέπει μπροστά σου και μιλά για αυτόν. λες και είναι ο φίλο σου, η παρέα σου, ο δικό σου άνθρωπο. Και λε όχι απλώ το βίο του, αλλά βλέπει το, το, το, κάτι δικό του, ε. Το λεψανό του. Άλλα ευωδιάζανε, άλλα μυρίζαν απλώ έτσι ε, τη μυρωτιά του παλιού, του ευλογημένου, του, του αγιασμένου, χωρί ιδιαίτερη ευωδία. Άλλα ευωδιάζαν στου μισού και στου άλλου δεν ευωδιάζανε. Υπήρχε μια ζήμωση. Κάποιοι. Σχολιάζανε, κάποιοι μιλάγανε, κάποιοι προβληματίζονταν. Αλλά οι περισσότεροι ήταν ε, βουρκωμένοι, προβληματισμένοι και απορροφημένοι με αυτό που έκανα Και όλοι χαίρονταν με αυτό που έκανα Του άρεσε. Του άρεσε. Άλλο πολύ ωραία ξεκίνησε η ημέρα. Πω πω. Να που μου λύθηκε η απορία. Θυμάστε που είχα μια απορία στην προηγούμενη εκπομπή που έλεγα ότι εκείνο το προηγούμενο βράδυ, πριν πω το Άγιο Όρο, κοιμηθήκαμε στην Ουρανούπολη στην παραλία. Στο αυτοκίνητο. Δίπλα στο αυτοκίνητο στην παραλία βάλαμε κάτι κουβερτούλες και κοιμηθήκαμε και άκουγα θορύβους από απέναντι από την πόλη, ξο... τι είναι απέναντι και άκουγα τραγούδια δισκοτέκ drums, ξένη μουσική και και είχα την απορία και έλεγα σήμερα το βράδυ ακούω ντραμς και δισκοτέκ και, και ξένη μουσική αύριο τι θα ακούω άραγε πως θα είναι στο Άγιο Όρος, τέτοια ώρα αύριο και απορία μου λύθηκε στο Άγιο Όρος, άκουγα. Τα τριζώνια, ακούγαμε την ψαλμοδιά, που ακούσαμε στον εσπερινό Υπήρχε απόλυτη γαλήνη, ηρεμία, ησυχία Μια... Ένας ρυθμός πολύ ήσυχο, πολύ φυσιολογικός ρυθμός Αισθάνθηκα η αναπνοή μου να γίνεται πιο φυσιολογική και πιο βαθιά και πιο κανονική Δεν ανέπνεα με ταραχή Δεν είχα βιασύνη, δεν είχα άγχο, δεν είχα ένταση Δεν είχα να διαβάσω, να δώσω εξετάσεις ο πατέρας μου δεν είχε να κάνει δουλειές, να τρέξει, να πάει στο κάματο, να φέρει λεφτά, που χρωστάει, που θα δώσει, τίποτα όλα αυτά. Υπήρχε μια ηρεμία στο μυαλό. Σαν είναι το μυαλό μας είναι ένα ελαττήριο πάντοτε, τεντ... πάντοτε πιεσμένο και εκεί απλώς αφέθηκε και άνοιξε αυτό το ελαττήριο και έφτασε στα όρια του. Και λέει δεν πιέζομαι, αφήνομαι, ήρεμος ρυθμός, ήρεμος ρυθμός. Και πήγαμε να κοιμηθούμε. Ξέρετε τι ώρα κοιμούνται στο Άγιο Ωρο. Πολύ νωρί. Ένα μοναχό, ο οποίο θέλει να είναι τυπικό στο πρόγραμμα τη μονή και να ξυπνάει στην κανονική ώρα που ξυπνούν όλοι, και να κάνει τον κανόνα του και να πηγαίνει στην εκκλησία νωρί κανονικά, κοιμάται νωρί. 8 η ώρα, 9 το αργότερο του βράδυ πρέπει να κοιμηθεί. Για να σηκωθεί μετά στη 1 και στι 2 και νωρίτερα ακόμα και 12 η ώρα για να κάνει προσευχή. Να διαβάσει, να κάνει μετάνοιε, να κάνει τον κανόνα του. Πρέπει να κοιμηθεί. Και εμεί. Ευτυχώ ήμασταν για το ταξίδι κουρασμένοι και πήγαμε να κοιμηθούμε. Κοιμηθήκαμε, κάποια κουνουπάγια βέβαια γύρω μα γυρίζανε και μα δυσκόλευαν, αλλά από την κούρεση του ταξιδιού, ούτε το ροχαλιτό κάποιον μαζί με του πατέρα μου, το ροχαλιτό, κατάλαβα καλά και με πήρε ο ύπνο. Όσο το βράδυ πεταχτήκαμε στον ύπνο μα από τον τρόμο, και τρόμαξε ιδιαίτερο και ο πατέρα μου πολύ, όταν ακούσαμε έναν εγκοφαντικό θόρυβο που μα τρόμαξε στου διαδρόμου τη μονή. Τι ήταν αυτό το πράγμα ένα ξύλο χτύπαγε ένα ξύλο χτύπαγε που να το ξέρω τότε εσύ το ξέρεις ναι αλλά εγώ δεν το ήξερα τότε το τάλαντο και το τάλαντο. Και χτύπαγε εκεί, είχαν το τάλαντο, το τάλαντο, το, τάλαντο, το τάλαντο, τάλαντο, Με έναν ειδικό ρυθμό, ένα ξύλο, με ένα σφυρί ξύλινο επίση, και το χτύπαγε ένας μοναχός, ένα μοναχό, ένα μακρόστινο ξύλο, που το κράταγε πάνω στο ώμο στο του, και περπατούσε στου διαδρόμου τη Μονή και ξύπναγε με αυτό το θόρυβο. Αυτό θα λέγαμε ήταν το ρολόι τη Μονή. Έτσι ξυπνάς εκεί. Έτσι ξυπνά. Αν είσαι μοναχό ή αν είσαι επισκέπτη, ξυπνά με το τάλαντο. Το οποίο χτυπάει και καταλήγει με ένα χτύπημα. Μετά από λίγα λεπτά ξαναχτυπάει και έχει δύο χτυπήματα στο τέλο. Και μετά έχει τρία χτυπήματα. Όταν έχει τρία, θα πει ότι η εκκλησία αρχίζει. Έχει αρχίσει. Ο όρθρο, το μεσονικτικό. Ο πατέρα μου πετάχτηκε και ότι πήρε φωτιά το μοναστήρι. Μου λέει Τι, τι έγινε, ποιο ήρθε. νόμισε ότι κάτι έγινε. Του λέω Μην φοβάσαι, του λέω είναι, είναι ακολουθία. Έχει αρχίσει ακολουθία. Καλά, ρε, επειδή δεν μπορεί να σκόθω τέτοια ώρα. Τρει ώρα από τώρα. Του λέω Εσύ κοιμή σου. Κοιμήσου Και έλα μετά όταν σηκωθούν και οι άλλοι ώρα, Εγώ θα πάω του λέω Και εγώ νύστασα Αλλά όταν αγαπάς ξυπνάς Όταν ποθείς τα μάτια ανοίγουν Όταν έχεις έναν πόθος Με για κάτι και αρέσει δεν υπολογίζει νύχτα Κουρασμένος κλπ Ήμουν τόσο διψασμένος Αλλά είχα πρόβλημα που δεν έβλεπα καλά στο διάδρομο Γιατί τότε δεν είχε, δεν είχε ρεύμα Τώρα έχει ε, ρεύμα από φωτογενήτρε που τα λένε αυτά και αλλά και ρεύμα. Τότε δεν είχε τέτοια. Το 86 που πήγα είχε λάμπε πετρελαίου. Και είχε στο διάδρομο τώρα μία λάμπα, σε όλο το διάδρομο, πολύ αχνόφως, λίγο, αλλά το μάτι, επειδή είχε συνηθίσει στο σκοτάδι, έβλεπε. Και ήταν και κάτι τάβλες κάτω ξύλα που τρίζανε περπάταγες, και λέει, τώρα θα σπάσει τίποτα, θα πεταχτεί τίποτα. Δεν ήταν ε, το ανακενισμένο σημερινό Ήταν το παλιό. Στο τελείωμά του Πριν αρχίσουν αυτές οι ανακαινήσεις Ακόμα και στο μπάνιο που πήγαινες να πληθείς Και, λοιπά, και εκεί είχε μικρές λάμπες πετρελαίου Δεν είχε ανέσεις τέτοιες Πήγα λοιπόν στην εκκλησία Σκοτάδι Ησυχία, Μόνο η μοναχοί ήταν Και λίγοι επισκέπτες Γιατί πιο πολύ νίστασαν και ε, δεν σηκώνονται όλοι από την αρχή Οι πιο πολλοί πάνε λίγο αργότερα Και κυρίω προ το τελείωμα Που η λειτουργία. Ε, λίγα καντυλάκια με πολύ χαμηλό φως τα καντυλάκια εκεί δεν τα ανάβουνε με πολύ μεγάλη λάμψη όχι από οικονομία όσο από ε, έτσι να υπάρχει ένα κλίμα κατανικτικό να υπάρχει αυτό το σκοτάδι για να ανοίγει η ψυχή όταν υπάρχει πολύ σκοτάδι το μάτι ανοίγει και μέσα στο σκοτάδι βλέπεις πιο καλά όταν υπάρχει ένα καντιλάκι. Αλλά εγώ δεν είχα μάθει να βλέπω σε αυτέ τι συνθήκε τη ζωή. Και όταν πήγα κάπου να κάτσω, μου λέει κάποιο: Όχι εδώ, κάθομαι. Πήγα να κάτσω κάπου σε ένα στασίδι που ήδη κάποιο καθόταν. Αλλά αφού το ράσο, ο μοναχό ήταν μαύρο, ήταν και σκοτάδι, δεν το κατάλαβα. Και κάθισα δίπλα. Λέω: μην κάνω κανένα λάθο, Παναγία μου, λέω: μην, μην κάνω τίποτα, μην χτυπήσω πάλι το στασίδι κάτω και κάνει θόρυβο και τρομάξιο. Και μου κάνει κανεί και μια παρατήρηση. Αλλά έβλεπε ότι εκεί δεν γίνονται παρατηρήσει. Στο Άγιο όρο δεν γίνονται παρατηρήσεις Είσαι ο εαυτός σου Με τα λάθη σου Με τις προβληματικές συμπεριφορές σου Με την, με την ε, ε, Αμηχανία σου Είσαι αυτός που είσαι Και αλλάζεις σιγά σιγά Ζυμώνεσαι με το όλο κλίμα Και σιγά σιγά στο δεύτερο προσκύνημα που θα πας Στο τρίτο που θα πας Στην ενωρία σου ζώντας εκκλησιαστικά αλλάζει. Δεν υπάρχουν κηρύγματα τέτοιου τύπου, κανόνε καλή συμπεριφορά που πρέπει να προσαρμοστεί με το ζόρι. Αν και μερικέ συμβουλέ δίνονται. Γιατί πρέπει και εμεί να, να βοηθήσουμε τη ζωή των μαναχών εκεί, να μην τη δυσκολεύουμε τη ζωή, να την κάνουμε πιο εύκολη και για αυτού και για μας Κάθισα λοιπόν στην ακολουθία, ήρθε μετά από πατέρα μου και με του άλλου του φίλου, ήρθαν κι αυτοί. Πατέρα μου, νίσταζε, κουραστεί η αλήθεια είναι, και κάποιοι άλλοι κουραστεί. Αν δεν έχει μάθει αυτή τη ζωή, δυσκολεύεσαι. Τελείωσε η ακολουθία το πρωί, γύρω στι 7, θεία λειτουργία. Κάθε μέρα θεία λειτουργία στο Αγίορο. Και μάλιστα λειτουργούν και πολλά παρεκκλήσια. Μοιράζονται το πρωί. Δεν μένουν όλοι μέσα στο καθολικό. Πάνε παρεούλε-παρεούλε με έναν παπά ή κάθε παρέα και πηγαίνουν σε ένα παρεκκλήσι. Άλλοι εδώ, άλλοι εκεί, άλλοι εκεί. Και τελειώνουν, συντονίζονται όλοι μαζί και μετά πάνε για την πρωινή τράπεζα. Όταν λέμε πρωινή τράπεζα, δεν εννοούμε πρωινό, φέτε, φρυρανιέ, βούτυρο μέλη και τέτοια. Ένα τίποτα δηλαδή. Εκεί τρώνε καλά. Το πρωί τρώνε το πλήρε γεύμα του. Το πρωί δηλαδή μπορεί να φά ψαρόσουπα, ψάρι, ε, σπανακόπιτα, σαλάτες τυριά, αυγά. Να φας κανονικά το φαγητό σου, φασολάκια, οτιδήποτε έχει γίνει η εποχή. Ανάλογα την εποχή. Είναι πολύ υγιεινό αυτό. Όσον αφορά την υγεία του σώματο. Να τρέφεται κανεί και να παίρνει ένα δυναμωτικό γεύμα από το πρωί. Για να έχει αντοχές όλη την ημέρα. Έτσι ξεκινάνε στο μοναστήρι. Φάγαμε λοιπόν και. Με πιάνει ξαφνικά ο πατέρα μου, κάποια στιγμή και μου λέει, Να σου πω, έλα πιο εδώ να σου το πω, να σου πω, Πότε είπαμε ότι θα φύγουμε, Οχ, oh. Ε, λέω, Τίποτε είπαμε ότι θα φύγουμε. Βρε παιδάκι μου, Πότε σου είπα ότι θα φύγουμε τελικά. Ε, μου είπε ότι θα φύγουμε όταν φύγουν όλοι που ήρθαμε με την παρέα από τη γειτονιά μα, από την Αθήνα, Σε μια εβδομάδα. Να σου πω κάτι, Εγώ νομίζω, μου λέει ο πατέρα μου, Ότι τα βασικά τα είδαμε. Εντάξει, Δεν νομίζει, και εσύ, Τα είδαμε. Τι άλλο να δούμε Φτάνει Ήρθαμε Προσκυνήσαμε Εκκλησιαστήκαμε Πήγαμε εκκλησία χτες το μεσημέρι Πήγαμε εκκλησία χτες το βράδυ στο απόδεικνο, Πήγαμε εκκλησία τώρα το πρωί ε, Φτάνει ε, Δεν νομίζεις ε, Α, δε κάτσουμε και αύριο και να φύγουμε Με πιάσε φόβος και σύγκριο Λέω αν είναι δυνατόν τώρα Αν τον πιάσει και θέλει να φύγει Έλα του λέω Σε παρακαλώ Και μετά μου το εξήγησε αυτό κάποιος Για να μην το παρεξηγήσει κανείς Και να μην κάνει κακό λογισμό για κανέναν που θα του συμβεί ε, Ότι αυτό μας πιάνει όταν είμαστε από τον κόσμο Φερμένοι, νεοφερμένοι, νεοσύλλεκτοι Στο Άγιο Ρος για πρώτη φορά Πραγματικά σοκάρεται κανείς Σοκάρεται και ευχάριστα Αλλά και τρομάζει Τρομάζει την ησυχία Τρομάζει την πολλή ακολουθία την πολύ προσευχή. Τρομάζει την πολύ χάρη του Θεού. Τρομάζει ότι μένει με τον εαυτό του. Χωρί τηλεόραση, χωρί θορύβου, χωρί τσιγάρα, χωρί κοσμική ζωή, χωρί τηλεφωνήματα. Τώρα βέβαια έχουμε τα κινητά, αλλά τότε δεν υπήρχαν τα κινητά. Και αισθανώσουν ότι απο... αποκοβώσουν τελείω από τον κόσμο. Και σου κάπου αλλού. Και του λέω, άκου να δει. Θα κάνουμε μια συμφωνία. Εντάξει, καταλαβαίνω, του λέω κι εσύ δίκιο. Να κάτσουμε λίγο ακόμα, μια-δύο-τρει μέρε, χωρί να βάλουμε. Όριο πότε θα φύγουμε, α ας... πούμε. Εντάξει. Άμα υποφέρει, θα φύγουμε. Μην αχώνεσαι όμω. Βέβαια, παιδί μου μου λέει, κοίταξε να δει. Πά να φάω, σηκώνομαι γρήγορα, δεν προλαβαίνω να φάω. Πά να κοιμηθώ, χτυπάει αυτό το ξύλο και με πετάει στο κρεβάτι και τρομάζω. Ε, πηγαίνω στην εκκλησία, τόση ώρα ακολουθία. Τι θα κάνω εγώ τόσε ώρες δεν μπορώ τόσο πολύ προσευχή. Έχει δίκιο, του λέω. Ούτε εγώ μπορώ. Ε, τότε πώ κάθεσαι. Από περιέργεια. Θέλω να δω. Θέλω να μάθω. Ούτε εγώ έχω μάθει να προσεύχομαι τόσε ώρε, του λέω. Αν είναι δυνατόν, μπορώ να προσεύχομαι εγώ 4 ώρε συνεχόμενε. Να σου πω και κάτι άλλο, του λέω νομίζω. Ούτε και οι μοναχοί προσεύχονται αδιαλείπτω τόσε ώρε, απορροφημένοι 100%. Ε, και αυτοί. Πάνε, έρχονται, ανάβουν καντήλια. Ναι, το είδα λέει αυτό. Είδα κάποιο λέει ανάβανε καντήλια, ένα άλλο έσβηνε τα καντήλια, άλλη στιγμή ένα άναβε στο κέντρο κάτι κεριά, μετά τα κεριά. Είδε, του λέω. Και αυτή έχουν μια ποικιλία. Εσύ του λέω επειδή κάθεσε στο στασίδι σου καθυλωμένος και μονότενα σου φάνηκε, κουράστηκε. Α κάνουμε λίγη. Λοιπόν, μου το υπόσχεσαι, μου λέει, εντάξει, αν σε δύο μέρε κάτσουμε και δεν αντέχω, θα φύγουμε. Δεν μπορώ. Δεν αντέχω άλλο. Δυματικά. Λέμε μερικέ φορέ εδώ στον κόσμο, α ε. ε, οι τεμπέλυδε στο Άγιο Όρο και τι κάνουνε. Εύκολη ζωή! Ωραία, κάντε κι εσύ! Σύκο, πήγαινε. Αφού σου αρέσει τόσο η εύκολη ζωή, δεν πα. Πώ θα κάτσει, φίλε μου, πώ θα με στη μοναξιά, πώ θα κάτσει με το τίποτα. Τι θα σε κρατήσει όρθιο εκεί που όλα είναι εγωνατισμένα μπροστά στο Θεό, πώ θα μπορέσει να συντονιστεί, αν δεν έχει μάθει την προσευχή, να αντέχει με τον εαυτό σου, να δει την καρδιά σου. Πώ θα αντέξει. Εσύ έχει μάθει με άλλα πράγματα. Έχει μάθει με άλλε διασκεδάσει. Αυτό έχει μάθει με το τίποτα. Και μέσα στο τίποτα βρίσκεται το παν που είναι ο Θεό. Ο μοναχό έχει μάθει να ευτυχεί, να είναι χαρούμενο, να είναι αναπαυμένο, χωρί εξαρτήσει. Η εξάρτησή του, η χαρά του, η ευτυχία του δεν είναι, α πούμε, αν έχει ένα ωραίο φαγητό ή αν έχει τηλεόραση να δει έργα. Εμεί λέμε, Πού, που αναβληθηκε σήμερα ο αγώνα ή δεν θα δούμε το έργο αυτό. Χάλασε το απόγευμά μα. Ματεώθηκαν ολα αποτυχία σκέτη. Κόβεται το ρεύμα και μιλάνε οι γείτονε. Άκουγα μια φορά συζήτηση γειτόνων από, τη μια, από το ένα μπαλκόνι στο απέναντι, καλοκαίρι. Τι κάνετε, τι να κάνουμε, κόπηκε το ρεύμα. Πώ περνάνε σήμερα χωρί τηλεόραση. Ε, εδώ, θα καθόμαστε να περάσει η ώρα. Δηλαδή, μια μύστερη ζωή, μια μελαχολική ζωή. Ένα κενό στη ζωή μα. Επειδή για ένα απόγευμα κόπηκε το ρεύμα, το ρεύμα και παρέλυσαν τα πάντα και παρέλυσαν οι πηγές της ψυχαγωγία μας και της ανάπαυσή μας και εκεί είναι μονίμως κομμένη η τηλεόραση οι ειδήσεις αυτού του κόσμου οι εφημερίδε, τα ραδιόφωνα τα κινητά από τους περισσότερου μοναχούς κάποιοι έχουν για κάποιου λόγους αλλά η περισσότερη η πλειοψηφία συντριπτική δεν έχει δεν έχουν τις ανέσει που έχουμε εμείς δεν έχουμε τις διασκεδάσει που έχουμε εμείς τα ταξίδια που έχουμε εμείς και πως αντέχουν κι όμω αντέχουν. Όχι απλώ αντέχουν έτσι μίζερα να πει, ε, να έχουν πρόσωπα σφιγμένα και να λένε Τι να κάνουν υπομονή. Όχι. Είναι ευτυχισμένοι. Είναι γαλήνοι. Είναι χαρούμενοι. Είναι εκρηκτική η χαρά του. Του βλέπει ότι είναι γεμάτοι με αυτό που κάνουν. Το αισθάνεσαι. Κανεί δεν νιώθει ότι ένα αγιορίτη μοναχό είναι αποτυχημένο άνθρωπο στη ζωή. Κανεί. Κανεί δεν τον βλέπει να λέει τον αξιολίπητο, τον ταλέμπορτο, Το λυπάται η ψυχή, τον βλέπει σα με τον κακομίρι. Όχι. Αν πας στο Άγιο Ώρος, νιώθεις εσύ κακομύρης. Νιώθεις ότι εσύ είσαι ο κακομύρης αυτού του βίου, που δεν έχεις πιάσει ακόμα το νόημα της ζωής, που δεν έχεις μάθει ακόμα να χαίρεσαι, που δεν έχεις μάθει ακόμα να ταπεινώνεσαι, να αγαπάς, να προσεύχεσαι, να αντέχεις, τίποτα. Εμείς είμαστε κακομύρηδες. Όχι αυτοί. Αυτοί είναι πολύ ευτυχισμένοι, πολύ μακάριοι. Είναι γνήσιοι αληθίνοι άνθρωποι. Έχουν και αυτοί τις αδυναμίες τους Έχουν και αυτοί τα πάθη τους Αλλά έχουν μάθει να μένουν Σε ένα κελάκι Και να είναι ευτυχισμένοι σε αυτό το κελάκι Και εσύ ζεις σε ένα παλάτι Και δεν ξέρεις τι θέλεις Δεν ξέρεις τι σου γίνεται Δεν ξέρεις τι ζητάς Όλα τα Και όλα σου λείπουν Γιατί σου λείπει αυτό που έχει βρει ο μοναχός μέσα στο κελί του Ποιο τον ωραιότερο φίλο τον Χριστό Την Παναγία μας την προσευχή, την ταπείνωση, την υπακοή, όλα αυτά τα ωραία που στολίζουν τη ζωή του. Και έτσι είναι πολύ ευτυχισμένο. Ο μοναχός θυσιάζεται, διακονεί, προσφέρει και είναι χαρούμενος. Εσύ και ξεκούραστο να είσαι και να κάθεσαι κάπου πλήτη. Να λοιπόν, τα μυστικά αυτών των ανθρώπων. Τα μυστικά αυτών των ανθρώπων που πολύ εύκολα λέμε λέμε, λέμε σχόλια για αυτούς. πολλές φορέ φορές λέμε σχόλια πολλά. Αλλά δεν ξέρουμε τα μυστικά τους. Τα μυστικά την καρδιά τους. Μου μια φορά ένας μοναχός ο μοναχός δεν είναι αυτό που δείχνει. Ο μοναχός δεν είναι αυτό που ξέρεις. Είναι κυρίως αυτό που δεν ξέρεις. Την πραγματική ζωή του μοναχού, του αληθινού μοναχού δεν θα τη μάθει ποτέ κανένα παρά μόνο ο Θεός και ο πνευματικός του για να ξέρει πως βαδίζει και να τον σκεπάζει η χάρη του Θεού κανείς από μας δεν μπορεί να μάθει ποτέ τι κάνει ένας ασκητής μέσα στο κελί του πόσες μετάνοιες κάνει πόσα κομποσκοίνια κάνει, πόσες προσευχές αναπέμπει στο Θεό, πόσα δάκρυα στάζουν, πόση αναστεναγμοί πόσα αναφιλητά υπέρ του σύμπαντος κόσμου για σένα για μένα, για ρόστους, για καρκινοπαθείς, για οδηγού στο δρόμο που ταξιδεύουν, για εμπόλεμα ε, έθνη και κράτη, για γυναίκες που ταλαιπωρούνται με την εγκυμοσύνη τους, για παιδιά που είναι θύματα εκτρώσεων, για γέροντες που είναι στα γυροκομεία παρατημένοι, για ζευγάρια που είναι έτοιμα να χωρίσουν, για ναρκωμανείς που κυρνούν στους δρόμους και ζητούν να πάρουν τη δόση τους, για πεινασμένου ανθρώπου, για τους κυβερνήτες αυτού του κόσμου για αυτού που έχουν βαρύ πένθο, για αυτού που ξεψυχούν και κανεί δεν του σκέφτεται, για αυτού που είναι στην Ιεραποστολή, στα πέρατα τη Οικουμένη, για όλε τι κατηγορίε των ανθρώπων, προσεύχονται. Το ξέρει εσύ. Ξέρει εσύ τι προσευχέ έχει κάνει αυτό το, αυτό το μυαλό, αυτή η σκέψη, αυτή η καρδιά, αυτός ο νου, αυτά τα χέρια, πόσε φορέ έχουν πιάσει τον κουμποσκίνη και το έχουν λιώσει. Δεν το ξέρει. Δεν μπορεί να μιλά. Και αν δεν ξέρει, μην μιλάς. Να λες στέκομαι με δέος μπροστά σε αυτό το φαινόμενο μπροστά σε αυτό το θαύμα μπροστά σε αυτό το γεγονός που λέγεται Αγιορείτης μοναχός. Μοναχός ευρύτερα και μοναχή και ευλαβούμε και, και υποκλίνομαι μπροστά σε κάθε μοναχό και κάθε μοναχή που ζει σε οποιοδήποτε μοναστήριο ακόμα και δίπλα και μέσα στην πόλη να είναι ένας μοναχός η ανώτερος από μένα για τον αγώνα που κάνει. Αλλά το Άγιο Όρος Όλοι το παραδέχονται και όλοι το αναγνωρίζουν. Έχει άλλη χάρη. Έχει άλλη χάρη. Έχει συνδυαστεί με υποσχέσει τη Παναγία, με άγια λείψανα και αγίου εκατοντάδε που έχουν περάσει και αγίασαν στον τόπο αυτό, χωρί να κάνουν κάτι άλλο στη ζωή του, αλλά ζώντα μόνο εκεί, γιατί κάποιοι έκαναν και ιερά αποστολή, όπω ο Άγιο Κοσμάς ο Ιτολός που ξεκίνησε μονάζοντα στην ιερά μονή Αγίου Φιλοθέου, στο Άγιο Όρος, αλλά και πολλοί άλλοι Άγιοι μόνο εκεί, στο Άγιο Όρο και αγίασαν. Είναι τόπο Αγιότητος συνυφασμένο με υποσχέσει τη Παναγία, ότι όποιο μείνει στον τόπο αυτό και ζήσει με συνέπεια τι μοναχικέ του υποσχέσει, θα τον ευλογήσω, θα μεσητεύσω στον ιό και Θεό μου και θα του χαρίσω τη βασιλεία του Θεού, τον παράδεισο. Θα τον βοηθήσω πάρα πολύ να σωθεί στη βασιλεία του Θεού. Είναι μεγάλο πράγμα να είναι κανεί Δεν είναι εύκολο. Η, η κατάνοιξη και η γαλήνη που τώρα μπορεί να νιώθει κανεί ακούγοντα κάτι, δεν σημαίνει ότι θα γίνει μοναχός Απόδειξη εγώ ο ίδιο που τα λέω. Μπορεί να συγκινούμε. Μπορεί να μου αρέσουν αυτά. Μπορεί να με τρελαίνουν αυτά. Να χαίρομαι. Να μην έχω αφήσει Λεύκομα για λεύκωμα φωτογραφικό που να μην το έχω αγοράσει. Αυτό είναι το δώρο που κάνεις θα μπορούσε να μου κάνει πριν λίγα χρόνια. Τώρα δεν μπορεί να μου κάνει τέτοιο δώρο γιατί τα όλα. Δεν υπάρχει ε, λεύκομα αγιορείτικο. Λεύκομα δηλαδή είναι κάτι βιβλία τόμους που τα έχουν βγάλει. Διάφορες μονές, πάρα πολύ ωραία λευκόματα. έχει βγάλει η Αράμονή Φιλοθέου, του πατρός Γαβρίλ, ε, λεύκω, του μοναχού Γαβρίλ. Το λέω δηλαδή επειδή κυκλοφορούν αυτά. είναι μια πολύ ωραία γεύση. Τι θα πει αγιορείτικος μοναχισμός με στιγμές... Αγιορίτικε, ε, από διάφορε ακολουθίε, από τελετέ, από την καθημερινή ζωή, ε, μοναχικέ φιγούρε και στιγμιότυπα των πατέρων που περπατάνε, που προσεύχονται, που μιλάνε κλπ. Άλλο ότι το ξέρουν ότι του βγάζουν φωτογραφία, Άλλοτε ότι δεν το ξέρουν, άλλο ότι του δείχνει φωτογραφία την ώρα που διαμαρτύρονται, που δεν θέλουν φωτογραφία. Ναι, έχει βγάλει η Ιερά Μονίβα το πεδίο. Και άλλε μόνε έχουν βγάλει, μην αδικήσω κανέναν. Αν εσεί ξέρετε κι άλλε, πάρτε τηλέφωνο να, να πούμε σε άλλη και οτιδήποτε άλλο υπάρχει. Ε, Λοιπόν, παρόλο που τα αγαπώ τόσο πολύ, παρόλο που έχω όλα τα λευκόματα και πολλά μεσημέρια που μπορεί να μας πιάσει έτσι μια κηδεία, δηλαδή μια βαρεμάρα, μια πλήξη, μια μελαχολία, μια μοναξιά παίρνω αυτά τα λευκόματα και τι κάνω τίποτα, τα ξεφυλίζω. Μόνο κοιτάω. Είναι αυτό που λέει αρκεί μη το βλέπεις σε πάτερ μου και κοιτάω αυτού του πατέρε. Τους κοιτάω. Σε κάθε φίλο, κάθε σελίδα, κάθε φωτογραφία, έτσι κάθομαι και σκέφτομαι, τι σκέφτομαι, ό,τι μου ήρθει Τίποτα. Σκέφτομαι ότι αυτός ο παπούλη τώρα που τον κοιτάω στη φωτογραφία, είναι εκεί στο Άγιο Όρος Και τι κάνει, σίγουρα προσεύχεται. Σίγουρα, αυτό κάνει όλη μέρα, λέει κύριε Σούχρηστέ, λέει σέμε. Κάνει πακοή. Ταπεινώνεται. Κάνει μετάνιε. Κοιμάται. Τρώει. Υπάρχει. Διακονεί κάνει τα διακονήματά του και λέω μόνο που υπάρχεις πάτερ μου μόνο που υπάρχεις με δυναμώνεις εγώ δεν είχα τη δύναμη και δεν είχα και την πρόσκληση αυτή από το Θεό να γίνω μοναχός γι' αυτό μην ανησυχείτε για κανέναν το ξαναλέω αυτό σε κάθε εκπομπή ότι τα λέμε για να εμπνευστούμε να δούμε την ομορφιά αυτή της πίστης μας ότι κάποιοι άνθρωποι ζουν με συνέπεια μεγάλη την πίστη την εκκλησιαστική ένα είναι το Ευαγγέλιο μου λέει να δεν μπορεί να καταλάβω, λέει, Δηλαδή πρέπει να νιώσω μειονεκτικά εγώ που είμαι στην ενωρία μου. Πρέπει δηλαδή να έχω πρότυπα άλλου. Δεν είναι η ενωρία μου το κέντρο τη δική μου πίστη. Βεβαίω, ναι. Βεβαίω. Δεν τη ζητά κανείς να αρνηθεί τον κόσμο που ζει. Δεν ζητά κανεί να νιώθει ότι είσαι ένα, το απόπεδο του Θεού. Ότι εσύ είσαι το απόπεδο και αυτοί είναι τα πριγκυπόπουλα. Όχι. Όλοι είμαστε πριγκυπόπουλα του Θεού. Αλλά η ζωή δική του είναι άξια θαυμασμού. Και η δική σου ζωή είναι άξια θαυμασμού. Και σε θαυμάζει. Ξέρει ποιο. Αυτό ο Αγιορίτη μοναχό, που τώρα εγώ μιλάω για αυτόν, αυτό αν πα τώρα εκεί, μιλάει για εσένα. Στο Αγιώρο. Μιλάει για εσένα και λέει για τι δουλειέ σου, για τον κόπο, για την ταλαιπωρία σου, για την υπομονή σου. Πώ αντέχει τη γυναίκα σου, τα παιδιά σου. Το λέει. Και αυτό σε εσένα έχει, α πούμε τη λέξη πρότυπο, αγωνιστικού προσώπου. Απλώ επειδή είμαστε αδέρφια, επειδή είναι ενωμένε οι συνειδήσει μα, οι καρδιέ μα, το φρόνημά μα, και αυτό εμεί. Επαιρούμε αυτού. Αυτή επαιρνών εμά και έτσι υπάρχει το ωραίο δώρο τη ενότητα. Είμαστε ενωμένοι. Δεν είναι κάτι άλλο αυτοί και κάτι άλλο εμεί. Στη Βασιλεία του Θεού όλοι θα χαιρόμαστε. Αλλά φυσικά η δόξα, η δόξα του αφιερωμένου ανθρώπου που λέει ο Άγιο Χριστό δεν το λέω εγώ, είναι μοναδική. Ο αφιερωμένο άνθρωπο του Θεού που τα δίνει όλα στο Χριστό και δεν έχει τι μέρηνε. Δηλαδή να σου πω κάτι απλό, ε, να το καταλάβει. Τη λέξει αγαπώ. Εσύ τη λε και στη γυναίκα σου και στο παιδί σου και εδώ και και, και παντού. Και το, το λε και στο Θεό. Δίνει και στο Θεό ένα μεγάλο μέρο τη καρδιά σου, αλλά ένα άλλο μέρο τη καρδιά σου το δίνει στα άλλα πράγματα. Νόμιμα. Είναι νόμιμα αυτό. Εννοείται θα αγαπά τη γυναίκα σου αν τον εαυτό σου και το παιδί σου και τα πάντα. Αλλά ο μοναχό τη λέξη σε αγαπώ τη λέει μόνο στο Χριστό. Την καρδιά του τη δίνει, προσπαθεί τουλάχιστον, να τη δίνει ολοκληρωτικά στο Θεό. Ε, αυτό είναι αξιοθαύμαστο. Δεν λέμε ότι είναι καλύτερο από σένα και από μένα. Ο Θεό τα ξέρει αυτά. Αλλά είναι ωραίο πράγμα. Ασούμε, να ξέρει ότι κάποιο άνθρωπο τα δίνει όλα για όλα στον Χριστό. Είναι ωραίο. Τώρα ο που τα ακούει δεν τα ακούει. Α πούμε ένα καλόγειρο τώρα που τα ακούει μπορεί να το κλείσει το Να πει, δεν θέλω να ακούω. Τι, τι, τι, τι, τι λες τώρα, μα πενεύει, μα λιβανίζεις Δεν λιβανίζω. Τον κύριο λιβανίζουμε όλοι. Στον κύριο αναπέμπεται κάθε δόξα. Αυτόν προσκυνούμε όλοι. Και μοναχοί και εμεί και οι πάντε. Το Χριστό, αυτό είναι το κέντρο τη ζωή μα. Και γι' αυτό είπα στην αρχή μια ωραία λέξη ότι εμένα ο Θεός δεν μου κάνει αυτή την πρόσκληση να πάω στο Άγιο Όρος, ούτε να γίνω μοναχός. Και πρόκειται περί προσκλήσεως. Και λέει κάτι πολύ ωραίο ο πατήρου Παΐσιος ότι μη μαλώσεις κανέναν που παντρεύτηκε. Μη κάνεις παρατήρηση σε κανέναν όμως που έγινε και μοναχός. Γιατί? Ο ίδιος ο Θεός που έστειλε το προσκλητήριο σε σένα και σου λέει, ανοίγεις το φάκελο και σου λέει αγαπητό μου παιδί. Για σένα, έχω σκεφτεί και ξέρω ότι σου ταιριάζει να κάνει οικογένεια. Να κάνει τα παιδάκια σου, να έχει τη σύζυγό σου, το σύζυγό σου, να ζει μέσα στον κόσμο αυτό, να πηγαίνει τα παιδιά σου στο σχολείο, να μεγαλώσει, μετά να του μαζέψει, να, μια... να του κάνει ένα σπιτάκι, να βοηθήσει την οικογένεια των παιδιών σου, να έχει εγκονάκια Αυτό σκέφτομαι για σένα. Ποιο, εγώ ο Θεό. Έτσι σε συμφέρει. Ανοίγει το φάκελο λοιπόν αυτό και είναι από το Θεό στο δικό σου χέρι για τη δική σου τη ζωή. Και ο μοναχό αυτό έκανε. Κάποτε ήταν και αυτό στον κόσμο, σαν και εσένα και σαν και εμένα. Και τι κάνει. Ανοίγει και αυτό στο φάκελο. Και ο κύριο είχε γράψει σε αυτόν αυτό το πράγμα. Παιδί μου, από σένα θέλω κάτι άλλο. Μπορεί να είστε τρία αδέρφια στο σπίτι. Μπορεί να είστε οχτώ αδέρφια στο σπίτι. Μπορεί να είστε όσα θέλετε. Από όλα τα αδέρφια σου θέλω να κάνουν οικογένεια. Από σένα όμω θέλω, επειδή ξέρω τα βάθη τη καρδιά σου, την αντοχή σου. Την έφεσή σου Τι σου ταιριάζει Πού θα μεγαλουργήσεις Πού θα είσαι καταξιωμένος Ξέρω ότι εσύ πρέπει να δοθείς ολοκληρωτικά σε μένα Είναι πρόσκληση Είναι πρόσκληση Είναι μεγάλη λοιπόν ασέβεια να έρθω εγώ στη ζωή σου και να σου κάνω κριτική. Όπως και για σένα είναι μεγάλη ασέβεια να κάνεις κριτική σε κάποιο φίλο σου που έχει κάνει οικογένεια. Και να του λες ότι τι είναι αυτά τα πράγματα, ε, διάλεξες τον εύκολο δρόμο, την πεπατημένη οδό, δεν κάνεις το ρίσκο, το μεγάλο, άλματα. Μα κάτσε, ο Θεός με κάλεσε να κάνω οικογένεια, ο Θεός μου φόρεσε τη βέρα του γάμου και τη φιλό, την ασπάζουμε. Την αγάπη δεν την ποτέ, την αποχωρήσουμε ποτέ Λέει ένας που έχει κάνει την οικογένειά του Και καλά κάνει Ο Κύριος τον πάντρεψε Ο Κύριος τελεί το γάμο Όχι ο ιερέα. ο Χριστός Στεφανώνει και λέει στεφετε ο δούλο του Θεού Την δούλη του Θεού ξεσταπεί αυτό Είναι το στεφάνι σου Τι θα πιστεύετε Η γυναίκα που πέρυσι είναι το στεφάνι σου δεν υπάρχει ωραιότερη. Δηλαδή, σωστή απογείωση. Ε. Σε απογειώνει ο Θεό και σου λέει: Η γυναίκα που είναι δίπλα σου θα είναι η τιμή σου, το καμάρι σου, η δόξα σου, η χαρά σου. Και εσύ θα είσαι η χαρά και η δόξα και το στεφάνι τη γυναίκα σου. Λοιπόν, ποιο είμαι εγώ που θα πάω να κρίνω κάποιον που έχει κάνει οικογένεια και θα του πω: Αυτό που έκανε είναι πολύ κατώτερο από, το, από τη ζωή του μοναχού. Όχι. Δεν είναι κατώτερη επιλογή. Τίποτα δεν είναι κατώτερο. Απλώ λέμε ότι εσύ μοιράζεσαι την αγάπη σου και με άλλα πολλά πραγματάκια. Ενώ ο μοναχό θύνεται στο Θεό. Αυτό είναι. Α πούμε, εγώ είμαι ιερέα. Εσύ μπορεί να αγαπά τον Θεό πολύ πιο πολύ από μένα. Και όντω, πολλοί αγαπούν τον Θεό πολύ πιο πολύ και από ιερεί ακόμα και από ανθρώπου που, που θα περίμενε να τον αγαπούν αυτοί πιο πολύ από τον Θεό. Όμω, εγώ εκ των πραγμάτων είμαι πολύ πιο μέσα στα μέσα τη Εκκλησία. Δηλαδή, εσύ θα έρθει στην Εκκλησία κατά τι 7.30-8.00, μπορεί και πιο αργά. Εντάξει, εσύ όμω μπορεί να έρθει και από 7 να με περιμένει. Εγώ όμω είμαι μέσα στην Εκκλησία συνέχεια. Εγώ αρχίζω τον όρθρο, αγγίζω την Αγία Τράπεζα, είμαι στα μέσα και στα έξω τη Εκκλησία. Είμαι πολύ κοντά. Αυτό όμω δεν σημαίνει ότι είμαι ανώτερο. Έτσι. Παρ' όλα αυτά είναι αξιοθαύμαστη στη ζωή ενό ιερέα γιατί λε: Κοίταρε, παιδι τι κάνει αυτό, εμεί δεν μπορούμε να το κάνουμε αυτό. Μην ανισχή. Στα μεγάλα είμαστε όλοι όμοιοι και ίσοι. Τι δεν μπορεί να κάνει εσύ. Δεν μπορεί να κάνει τη θεία λειτουργία, τη θεία κοινωνία. Ναι, μπορεί όμω να νιώσει το Χριστό. Και να φτάσει και πολύ πιο ψηλά από πολλού ιερεί. Δεν μπορεί να πιάσει το άγιο ποτήριο, αλλά κοινωνά σε αυτόν που είναι μέσα στο άγιο ποτήριο. Έτσι δεν είναι. Δεν μπορεί να γίνει μοναχό, αλλά μπορεί να έχει και εσύ μοναχική συνείδηση εκεί που είσαι. Μοναχό είσαι. Μα πώ είμαι μοναχός αφού κοιμάμαι με τη γυναίκα μου, με το σύζυγό μου, είμαι με τα παιδιά μου. Ναι, κοιμάσαι αλλά είσαι και μόνο. Και στο κρεβάτιο ένιωσε μόνο μερικέ φορέ. Μα είμαστε μαζί, ξέρει τώρα, είμαστε οικογένεια, καταλαβαίνει. Ναι, εντάξει. Αλλά παρόλα αυτές τις στιγμές που είστε μαζί και τόσο στενά μαζί έρχονται και στιγμές που είσαι μόνος και τον αγώνα τον κάνεις κι εσύ μόνος. Μοναχός είσαι κι εσύ. Μοναχή είσαι κι εσύ. Στο χωράφι τη ψυχής σου Στον κήπο που κρύβεις μέσα στην καρδιά σου Θέλει να μπει ο Θεός Και σε αυτόν τον κήπο δεν μπορεί να μπει κανείς τόσο βαθιά μέσα Σου μπαίνει ο Θεός Και αυτό για να το ζήσεις Πρέπει να αγωνιστείς Με ένα μοναχικό τρόπο Σε βοηθούν οι άλλοι Σε βοηθούν, σου παραστέκονται, σου δίνει το χέρι του, Εντάξει, αλλά εσύ θα κονήσεις τα δικά σου πόδια Εσύ θα σταθεί όρθιο στη δική σου προσωπική ζωή Το δικό σου προσωπικό σταυρό. Όταν α πούμε ο άντρα σου πάει για δουλειά και εσύ σε σπίτι, και πρέπει να κάνει χίλιε δουλειέ από το πρωί στο απόγευμα που θα γυρίσει ο σύζυγό σου, τα παιδιά σου κλπ., δεν είσαι μοναχή. Εσύ δεν πα να πληρώσει λογαριασμού, να ψωνίσει, να καθαρίσει, να πλύνει, να έχει χίλιε σκοτούρε, να, να τρέξει τα φροντιστήρια, να τρέξει να πληρώσει. Όλα αυτά τι είναι. Μοναχικέ κινήσει δεν είναι. Και στο αυτοκίνητο, όταν βλέπω ε, στην κυφυσία και κατεβαίνουν τα αυτοκίνητα το πρωί, τα πιο πολλά αυτοκίνητα ξέρετε πόσα άτομα έχουν μέσα. Ένα. Ένα πάει για δουλειά. Και άλλοι είναι αλλού, στο σπίτι και τα πηγαίνει στο σχολείο. Μοναχή δεν είμαστε κι εμεί. Σε μια μεγάλη έτσι διάρκεια τη ζωή μα και τη ημέρα μα. Λοιπόν, έχουμε πολλά κοινά σημεία με του μοναχού, όπω και αυτοί έχουν πολλά κοινά σημεία με εμά που είμαστε στον κόσμο. Και αυτοί έχουν την κοινωνία των προσώπων, και αυτοί έχουν την ενότητα, την αγάπη. Απλώ δεν έχουν την οικογένεια που έχουμε εμεί. Δεν έχουν τα παιδιά, δεν έχουν αυτή τη συζυγία, τι σχέσει των ανθρώπων που έχουμε μέσα στο σπίτι, την τεχνογνωσία. Αυτά δεν τα έχουν. Με τη μορφή που εμεί λέμε ότι τα έχουμε Λοιπόν αδελφοί μου Πάλι πέρασε η ώρα Και εγώ δεν έχω αυτή την αρετή Τη μοναχική Τη σιωπής Και καλά που δεν την έχω γιατί Αν δεν την είχα τι θα σας έλεγα Πρέπει να μπορώ να μιλώ Κάποιοι μιλούν και κάποιοι σιωπούν Μακάρι όμως τόση ώρα που μίλαγα Η καρδιά μας Να ησυχάζει και να σιωπά Και να μην ταράζεται Γιατί μπορεί να μιλά. Και να εσυχάζει όλο που ακούει. Και μπορεί να σιωπά και να εκπέμπει ταραχή. Δεν ξέρω τι γίνεται. Ξέρω όμως ότι Ενώ τόση ώρα μιλάω. Θέλετε λίγο να εσυχάσετε, να γαρινέψετε, να σκεφτείτε αυτά που είπαμε, και θα το κάνω. Αφού μας βάλει ο Βασίλη Χατζη λίγη μουσική, η οποία δεν θα είναι κατάργηση Της ησυχία μα, αλλά επισφράγηση τη γαλήνη τη καρδιά μα και αυτού του ωραίου αισθήματο που νιώσαμε όλοι σήμερα πάλι. Με αυτά τα λίγα φτωχά λόγια, πολύ φτωχά που είπα για το Άγιο Όρος για το περιβόλι της Παναγίας μας το οποίο χρωστώ πολλά Συνεχίστε να παίρνετε τηλέφωνο στο 4118602 και 4118640 και η Φίβη χαίρεται να ακούει τις δικές σας απόψει, γιατί και αυτή δεν έχει πάει στο Άγιο Όρος εκτός και αν έχει κάνει τον περίπου δεν ξέρω ε, και είναι ωραίο να ακούει ενώ σηκώνεται τηλέφωνα εμπειρίες αγιορείτικες κάποιος που δεν έχει πάει στο Άγιο Όρος, και η χαρά σα να τανακλά τα και να μεταδίδετε και σε αυτή και σε όλους μας εδώ στο σταθμό. Η κουμπή αυτή αναμεταδίδεται πάλι τη Δευτέρα το βράδυ στη 1:30. αργά βέβαια για αυτούς που εργάζονται ή έχουν κάποιο λόγο να είναι άυπνοι ε, Χαίρομαι πολύ που τα λέμε Χαίρομαι πολύ που σήμερα ταξιδέψαμε πάλι λίγο στο Άγιο Όρος Πήραμε κάτι από το περιβόλι της Παναγίας κάτι από την ευωδή αυτού του περιβολιού κάτι από την γλυκύτητα της Παναγίας μας, από την αγάπη των πατέρων και όσοι μας ακούν να προσεύχονται για όλους τους ακροατές της πυραϊκής εκκλησίας για όλο τον κόσμο ώστε όλοι κάποτε να συναντηθούμε στο περιβόλι της Βασιλείας του Θεού εκεί που θα μπαίνουν και άντρε και γυναίκες και θα είμαστε όλοι μπροστά στον Χριστό και θα τον δοξάζουμε ακατάπαστα εκεί τότε θα λυθούν όλες οι απορίες μας και περί Όρους, και περί και θα δούμε το γιατί κάθε πράγματος που σε αυτή τη ζωή μας προβλημάτισε και μας δυσκόλεψε καλή δύναμη ο Θεός μαζί μας και καλή αντάμωση αδελφοί μου στην επόμενη εκπομπή. Χαίρετε!